μόνης περιοχές που είχαμε προβλήματα στην περιοχή εκεί της, από, από εκεί περιμέναμε και το μέτωπο. Ε. Περιοχή Λάρδου, Λίνδου, Αρχαγγέλου. ήπια προβλήματα. Είχαμε συνολικά 4 κατοικίες, κατοικίες άντρες και δύο ξενοδοχεία στην περιοχή τη Λάρδου. Δεν είχαμε κά κά κάτι, κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Μα μας, μας αναφέρθηκε και σε κάποια, σε κάποια χρονική στιγμή και το απόγευμα ότι κινδυνεύαν τρει κοπέλε μέσα σε ένα αυτοκίνητο και άλλη μια μέσα σε ένα σπίτι. Αλλά αντιμετωπίστηκε και άμεσα και από τους περιοίκους. Του βγάλανε μέχρι, μέχρι να μα πάρουν δηλαδή. Τους Δεν ήταν όμως, σοβαρό το πρόβλημα κινδύνου. Δηλαδή απλώ άρχισαν να πνώνουν νερά μέσα. Μέσα στο αυτοκίνητο. Στο, στο δε αυτοκίνητο εκεί ήταν στην πλατεία εκεί του χωριού που οι κόμπελε μάλλον να ανοίξουν την πόρτα του αυτοκίνητου. Είχε ποσότητα νερού αρκετή, αλλά δεν ήταν ε, επικίνδυνο να τα πούμε. Και λέτε αυτό έτσι. Ναι ναι, ναι, ναι, ναι. Όπου εκεί πρέπει να ήταν και το πιο σοβαρό θα έλεγα πρόβλημα. Εκεί ήταν και το πιο σοβαρό, γιατί στην πλατεία, ο κεντρικό δρόμος εκεί του Αρχαγγέλου γίνεται σαν Αυτό γιατί κύριε Διοικητά? Αυτό από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι έχω ρωτήσει. Γιατί, από κάτω διέρχεται η παλιά, παλιά κήτη ποταμού η οποία έχει καλυφθεί με, με τον δρόμο αλλά από κάτω έχουν αφήσει η παρόχη να περνάει το νερό. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να αντέξει τον όγκο του νερού ή αν καθαρίζεται τακτικά. Mm -hmm. Πάτω αυτό το πράγμα με τον Αρχάγκελο είναι πάγιο. Δηλαδή δεν έχουμε ε, ε, κακοκαιρία που ξεκινάει από εκεί κάτω ο Αρχάγκελος πνευρίζει.